Κάτη στην πόλη, η όχθη, του όμω λύσταν, η οχτρή, και εμεί γενούσαμε με τα ακούσκου, τα μέση μέρε. Πήκα στην πόλη, η οχτρή στα σπίτια μπήκαν η οχτρήκον. Και τους φιλέψαμε η δωρκέγη χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι λοιπόν, παιδιά συνταξιούχοι και οι μισθωτοί προνομιούχοι έχουν προνόμια κι αυτά τους... Να είμαστε, λοιπόν εδώ προπαραμονή Χριστούγεννων να κάνουμε παρεούλα θα ακούσουμε μουσική και τώρα να σα πω ότι θα τη βγάλουμε πέρα και καθαρή με όλα αυτά όσα συμβαίνουν. Ξεφτάται, ένα κατέχει το μυστικό στη χώρα. Τα υπόλοιπα δεκάμιση εκατομμύρια είμαστε καταδικασμένα. Στο να σκεφτόμαστε, για παράδειγμα, ότι κάνει ψόφο και κρύο και κάποιο κόσμο μπορεί κυριολεκτικά να πεθαίνει από το κρύο αυτό το καιρό. Γέροι με πονεμένα κόκαλα να μην μπορούν να ζεσταθούν. Μωρά προσφυγόπουλα πρόσφυγε στι σκηνέ στη μέση του τίποτα. Διωγμένοι. Ε, δεν ξέρω Ήταν μια εβδομάδα πολύ παράξενη Πολύ βαριά Δεν έχει τίποτα από το πνεύμα των Χριστουγέννων Δεν έχει τίποτα από αυτή την τριφερότητα. Δεν έχει τίποτα από ότι Ακόμα και την παλιά παγανιστική αντίληψη Ότι η φύση τώρα βάζει το σπόρο Που θα σκάσει την άνοιξη Γιατί αυτή είναι και η προχριστιανική αντίληψη Του τι είναι τα Χριστούγεννα Και γιατί γιορτάζονται Πέρασε και η μεγαλύτερη νύχτα ε, του χρόνου Είδαμε live και σχεδόν το έχουμε συνηθίσει όλοι μας Λε να Κανέλη στο μικρόφωρο σας το λέω Μήπως έχετε και καμιά έτσι ε, ε, πεποίθηση ότι μπορεί να είναι κάποιο άλλος Που να λέει τέτοια πράγματα, παρασκευιάτικα σε αυτό το σταθμό Πέμπτη χρονιά φέτος Τον ήχο τον έχει μαζί μου ο, Λάζα, ο, ο Λάσκαρης Αγοραστός σήμερα Τη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου είναι Άνση Και η δησιογραφία έχει το πάνω χέρι το που είναι μαύρο Είμαστε, είναι εξελίξη η με έτοιμα την απελευθέρωση του γιου του Καντάφη από εσωτερική πτήση που έχει καταλήξει στη Μάλτα εκατόν τόσοι επιβάτες ήδη κάμποση έχουν αφαιθεί ελεύθεροι η Λιβύη σα θυμίζω ότι ήταν και είναι ανα πάσα στιγμή στόχος να πέσουν οι Ευρωπαϊκέ δυνάμει να εξάγουν δημοκρατία έτσι με, με ένταση με ένταση ε, εξοικειωθήκαμε δυστυχώ με τον τρόμο και καθίσαμε στα σπίτια μας με τις και βλέπαμε. Ε, έναν άνθρωπο να συγκλονίζεται το κορμί του από τους πυροβολισμούς live μπροστά στα μάτια μας και να πέφτει πίσω του έτσι μια κασίδια ρόφατσα που λέω εγώ ε, αστυνομικό, να χαρά στη φρουρά, ο είναι πάντα εντός ο Ρώσος πρέσβης έπεσε 22 χρονών ο Φωνιάς ε, ε, 62 χρονών το θύμα για να λέω τις βασικές πληροφορίες αυτές είναι οι βασικές Ρώσος πρέσβης ο ένας Αστυνομικό τη Φρουρά και μάλιστα ματατζή, τη ειδική Φρουρά τη Τουρκία. Ο άλλο και εκεί που πήγαινε να πάρει μια ανάσα, βγήκαν να κάνουν πέντε ψώνια οι Γερμανοί, και πρέπει να πληρώσουν την τελευταία τρίχα από το μουστάκι του Χίτλε στο κεφάλι του καθενό, απάνω ε, σε ένα λεωφορείο, ένα φορτηγό απέσιο να σκοτώνει κόσμο. Μετά το ξημερώματα σήμερα, κάποιο σπιταλό βγαίνει στον δρόμο, κάνει μια έρευνα ρουτίνα, πέφτει πάνω στο φωνιά, ο οποίο είχε ταξιδέψει στη μισή Ευρώπη. Κατά τα άλλα, έχουμε πρόβλημα εμείς, Αν θα περάσει κάποιο, δεν θα περάσει. Σφραγίστηκαν τα σύνορα, να μην περάσουν οι πρόσφυγε, να μην γίνει έτσι, να μην γίνει αλλιώ. Μπήκε, βγήκε στη φυλακή κάπου αλλού στην Ευρώπη και όχι στην Ελλάδα. Πήγε, σκότωσε, λε, και αυτό θα ήταν η πιο δραματική κουβέντα των ημερών. Ακουγόταν από τον αδελφό του να κλαίει και να λέει: Δεν είμαστε εμεί έτσι, δεν είναι η οικογένεια μα έτσι. Έφυγε για να πάναβρεί την τύχη του για να μπορέσει να βρει ένα κομμάτι ψωμί στην Ιταλία. Ριζοστιπαστικοποιήθηκε μέσα στη φυλακή. Γιατί ως γνωστόν η φυλακή είναι στο φρονιστήριο. Μπαίνει μέσα και βγαίνει καλύτερο. Δηλαδή μπαίνει στην ίσια που ψάχνει δουλειά και βγαίνει φωνιά που καίει μετά, σκοτώει, κάνει διάχνε. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια τη Νέα Δημοκρατία, δημοκρατίας που δεν σημαίνει τίποτα. Από όλα αυτά, τίποτα. Ποιο είναι αισιόδοξο και ποιο δεν είναι. Αλλιά από αυτού που σταθήκαν στην ουρά με στην παγωνία για να πάρουν μισοεκάς, μισοεκά, αλλιά από αυτού που θα πάρουν πότε, την Άνοιξη, το Πάσχα, εκεί μαζί με τον Οβελία κάτι από το επίδομα θέρμανση, δεν αντέχεται το πράγμα, εκτό αν είσαι Τσύπρα. Γιατί την καταδήλωσή του, εγώ για να είμαι όταν την είδα, τρει φορέ την έψαξα. Να τη διασταυρώσω. Νόμιζα ότι είναι τρόλ. Και είπαμε αν πια, Μας στάνουν οι διάλογοι μέσα στη Βουλή, μας στάνουν οι διάλογοι μεταξύ δημοσιογράφων, πεμπτουσία της βοθροληματικής προσέγγισης της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και ξαφνικά ακούω και διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός είναι φύση αισιόδοξο, διότι όταν ήταν μικρός κάποιο τον έσπροξε μέσα στη μαρμήτα της αισιοδοξία. Ε, Πρέπει να και την εκεί Μαρμήτα να φαντάζομαι ότι εδώ ο κόσμο καίγεται και εμεί θα μιλάμε για τη Μαρμήτα του φάπερ και είναι πραγματικότητα. Οπότε α ξεκινήσω με κάτι απολύτω ερωταστικό απολύτω αισιόδοξο, που αφορά μόνο τον Πρωθυπουργό, κανέναν άλλον σε ολόκληρη τη χώρα. Κοιτάω την πάρτη μου. Στίχη μουσική, τραγούδι Λουκιανό Κελαϊδόνη. Συνήθισα πια να βλέπω καθημερινά μικρά εγκλήματα, μικρέ δολοφονίε και πια δεν μία για όλα αυτά. Συνήθισα πια να βλέπω καθημερινά μικρές παγίδες, μικρού εκβιασμούς και πια δεν δίνω μία για όλα αυτά. Όταν η πολιτική καταφεύγει στις ψυχιατρικές ερμηνείε έχει πάψει να είναι πολιτική προπολού. Αυτό για όσους μιλάνε, οι ψυχικόσωματικέ καταστάσεις τον οχτρώνε. Για τα τρόρια θα πω μετά, γιατί αυτό έχει καθίσει στο λαιμό μου σα σάπιο με τον μακάρον. <Το> Κοιτάω την Πάρτινου, κοιτάω την Πάρτινου. Συνήθισα πια να βλέπω καθημερινά μικρά εγκλήματα, μικρέ δολοφονίε. Και πια δεν δίνω μια για όλα αυτά. Κοιτάω την Πάρτινου, κοιτάω την Πάρτινου μου και μια ολα αυτά. Κοίτα ότι μου, κοίτα ότι πάρτι μου, συνήθισα πια. Καθημέρινα μικρές παγίδες Μικρούς εκβιασμούς Και πια δεν δίνω μία για όλα αυτά Κοιτάω την πάρτι μου Κοιτάω την πάρτι μου Και πια δεν δίνω μία για όλα αυτά Κοιτάω την μπάρτη μου, κοιτάω την μπάρτη μου συνήθισα πια να βλέπω καθημερινά μικρούς θανάδους, μικρούς τραγκαλισμούς και πια δεν δίνω μία για όλα αυτά κοιτάω την μπάρτη Chitao ti parti tu Chitao ti parti tu Oggi andammeci i pedijas Chitao ti πως Πάμε στην πρώτη κλήρωση της μέρας. Σήμερα θα έχει βωτό και μουσική και τη δυνατότητα να βγείτε έξω να ξεσκάσετε. Λοιπόν, η πρώτη πρόσκληση γιατί αφορά και το σήμερα. Οπότε σπεύστε στο 211 έχω Έχω τρίσιπλες για απόψεις στον Ιανό όπου η Μελίνα Τανάγρη θα κάνει πρόβα για μια φανταστική συρευλία ασκήσεις για μια παράσταση, δυο βραδιές είναι όλες και όλες. Θα απαγγέλει, θα αυτοσχεδιάσει θα δοκιμάσει και θα δοκιμαστεί σε δικά της τραγούδια και σε τραγούδια παντός εορταστικού καιρού και διάθεσης. Ευαγγελία Μαυρίδης στο πιάνο, στα πλήκτρα Δημήτρη Δημήτρης Παπαλάμπρο ε, ε, αν σκεφτείτε ότι στι μέρες μας η είσοδος έχει 12 και η ελάχιστη κατανάλωση είναι 6 ευρώ νομίζω ότι τρει τρεις διπλές προσκλήσεις μπορεί να φτιάξουν το κέφι σε όποιον προλάβει να τηλεφωνήσει οι τρεις πρώτοι στο ε, 211-2008-200 γιατί έχω και μεγάλο διεθμιστικό διάλειμμα και δεν μπορώ να κάνω αλλιώ ούτε η η καπιταλιστική Χριστουγεννιάτικη Δημοκρατία το απαιτεί Κλέψανε λένε Όλοι κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Τους πιστέψαν, εκλέψαν, ανάπυρη, πιάση, λοιπόν, α, είμαστε προπαραμονή Χριστουγέννων. Έχουμε 2016. Και όλοι όσοι παρακολουθούν, χωρί να εκτονώνονται, την δυσιογραφία, ε, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Τελειώνει μια χρονιά και έχει το αίσθημα ότι αρχίζει μια πανάσχημη περίοδο. Μια πανάσχημη περίοδο όπου τα τρομοκρατικά χτυπήματα και τρομοκρατία είναι το να την πληρώνει ο ανυποψίαστο. Αυτό είναι τρομοκρατία. Δεν υπάρχει άλλο ορισμό. Μην πάτε σε πολιτικό ορισμό τη τρομοκρατία, γιατί είναι τόσο λάστιχο ορισμό διεθνώ και επιτοπίω, ώστε προσφέρεται να μιλά για τρομοκρατία και την ίδια ώρα να συνθέτει τι κατάλληλε συμμαχίε για να ασκεί τρομοκρατία. Τα χαμοδίτητα είναι αντίον τη Γιατί αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, για παράδειγμα, το σι, όποιο το έχει παρακολουθήσει. Ε, είναι πολύ καλά εξοπλισμένο ρε παιδιά. Πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο Τα όπλα του Είναι τελευταίας λέξης της μοδό. Τα οχήματά του Τα τελευταία της μοδό. Κυκλοφορούν με κάτι χάμβη Με κάτι τέτοια Ο μύθος ότι είναι το πετρέλαιο της Μοσούλης ε, Ξεχάστε το Δεν είναι το ίσως που διαφεντεύει όλο το πετρέλαιο της Μοσούλη. Φρόντισαν άλλοι Υπάρχουνε σπόνσορες Σαουδάραβες, Καταριανή, Τούρκια, Άνθρωποι που κάνουν business στην περιοχή, πολύ χρήμα πέφτει. Επομένω, το ζήτημα τη εδαφική μορφή ε, ενό τρομοκρατικού κράτου. Σα θυμίζω ότι έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικά κράτη, ξέρετε πώ. Κάθε κράτο που αντιστεκόταν στι γενικέ αποδοχέ μια παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική διαδικασία, ήταν τρομοκράτη κατά καιρού. Επομένω, δεν πάμε σε τέτοιον ορισμό. Πάμε στον ορισμό να περπατά στην αγορά, να βγει την ερμού. Δεν το έχει ζήσει κανένας εδώ κοντά Να πηγαίνεις ας πούμε Η τρομοκρατία ναι. δεν μπορεί να μην είναι τρομοκρατία Να σε περγαζόμενος τώρα Δηλαδή ποιος φανταστήκατε ότι πήρε Ο ξέρω ποιος, Ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, ο Βαρδινογιάννης, ο Λάτς Πήραν το τρόλι στην Πατσίον Πείτε μου το πήραν τη Δευτέρα το τρόλι στην Πατσίον Και πηγαίνανε Και επειδή πηγαίνανε ήρθε η μεγάλη επαναστασάρα να ούμε, που κατέβαζε τον κόσμο από κάτω και πέταγε κάτι μολότοφ και έκανε τρία τρόλοι. Σε αυτούς που πληρώνουν 40, ένα 50, ένα 60, ανάλογα με το τι έχουν να κάνουνε, διαδρομή. Και τους κατέβασε κάτω, μέρα μεσημέρι, νύχτα βράδυ, πρωί πρωί, αδιάφορη ώρα. Αυτή που ήταν μέσα στο, στο τρόλε τι κάνανε, τουρισμό το κερατό μου το τράγιο. Εργαζόμενοι άνθρωποι ήτανε που πηγαίνανε, γυρνάγανε από κάπου. Μακάρι να ήταν και γιατί μπορεί να ήταν και άνεργοι και να γυρνάγαν από το απογοητευτικό κυνήγι μια θέση εργασία που προσφέρεται το ψυχουλάκι από κάποιον που τα μου του περισσεύει κάτι από την ψυχή του για να τη σώσει. Και μέσα σε αυτό περνάει κάποιο και βάζει. Βάζει το μολότοφ και το τρώλε. Και πια φατμέ σε ποιο τζαμί να κάνει τύρε, παιδιά. Μα το Χριστό δηλαδή είναι ώρες, ώρες Ξέρετε ε, έχουμε και μία αντιστοιχία αισθητική και πράξεων η οποία είναι τραγική αυτό τον καιρό και έτσι έγινε μπόχα το άρωμα των εκλογών, μπόχα αν είναι να πάμε με τέτοιο αρωματισμό εκλογών στο επίπεδο του διαλόγου, εντός βουλής εκτός βουλής, δημοσιογράφοι μεταξύ τους απίθανο λεξιλόγιο μία βρώμα που αυτό φέρνει όλο ένα κοντήτερα σε τι? Στη νίκη της Χρυσής Αυγής Μπήκε μέσα και το επέβαλε Το επέβαλε Και τώρα το αντιγράφουνε μαγκιά κλανιά όλοι τους Και δηλητηριάσανε με στριχνίνη και το τελευταίο απομεινάρι Από μελομακάρονο ο μέρας που είναι Και αυτό θα συνεχιστεί Και ξαφνικά ο πρωτοπουργός έχει νευράκια και επειδή έχει νευράκια, κάνει κάτι δηλώσεις Μετά καταλαβαίνει ότι μοιάζουν με του Πάγκαλου Γερμανία τα πυλίνα πόδια και αυτό Και μας κουνάτε μας το δάχτυλο Και εσείς έχετε ψυχικά προβλήματα Το παίρνει πίσω με τρόπο που το επιβεβαιώνει Όταν αυτό ξεκινάει από τον Πρωθυπουργό Μπορείς μετά να μιλάς δατρόλη Στην διαγραμμή τη αισθητική είναι όλα αυτά τα πράγματα Και ο άλλος απαντάει με τι Πήγε να παίξει μπάλα με την ομάδα των αστέγων. <laughs> δηλαδή, δηλαδή, η αισθητική πια έχει γίνει. Τι να σας πω, Ένα, λέει το The Voice. Μοιάζει και είναι, τι να σας πω, σούπερ-duper υψηλού επίπεδου ε, θέαμα. Μα ειλικρινά σα το λέω. Πήγε να παίξει. Τώρα μου τσ' έχει πρόβλημα με το σπίτι του, α πούμε, κτλ. Και, και πήγε να ενισχύσει του αστέγου. Δηλαδή και σε κανένα με τον έρχνε κάτω και θα του λέγε sorry να ούμε Η δημοκρατία έχει πάει ένα βήμα μπροστά Είναι πολύ υποκριτικό αυτό το πράγμα, πάρα πολύ υποκριτικό Και αν συνεχιστεί έτσι τότε θα εξοικειωθούμε και θα λέμε καλά να πάθουν Ούτε ψήλως τον κόρφο του το είδα Και είναι οι δυστυχισμένοι δύο Τούρκοι στρατιώτες που τους έστειλε το καθεστώς Όπως στέλνει πάντοτε τα παιδιά των εργατών, των αγροτών, των φτωχών, κάθε καθεστώ αστικό που θέλει να τακτοποιήσει τα συμφέροντά του, του έστειλε σε ένα μέτωπο που, στο νότο τη Τουρκία. Δεν εξετάζω την αιτία. Εξετάζω το γεγονό ότι έπαιξε σε βίντεο. Φανταστείτε τη μάνα να το βλέπει. Τι μάνα να το βλέπει. Να του καίνε ζωντανού του δύο στρατιώτε με κουρεμένο κεφάλι. Όταν κάποιοι φωνάζαμε την εποχή τη Κρεμάλα. Την εποχή τη Τράπουλα που την εγγενίασαν οι πολιτισμένη δυτική, με τον Σαντάμ μετά το λιντσάρισμα του Καντάφη, καθόμαστε και συζητάμε σήμερα για αυτά. Καταλάβατε, ξεκίνησε από το μεγάλο, έφτασε στο μικρό, εξοικειώνασε με το τέρα. Του μοιάζει, φωνάζει, καλά να πάθει. Και εγώ, στο φίλο μου το Γεροναυτή, θα τα διαβάσω μετά τα μηνύματά σα, μετά το δελτίο ειδήσεων, που ξα... σε επαφή μαζί μου, έναν μεγάλο και γλυκό και πολύ δυνατό άνθρωπο. Ας τα λοιπόν, σύντροφε, σου χαρίζω, εσένα και σε όλους μαζί, το ΚΑΙΚΣΗ. Ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ, είναι Βαβακάρης βέβαια, είναι Βάγγελος Χατζηχρίστος, ε, είναι η μουσική ε, απίστευτη, η του Γιώργου του Φωτίδα, και εδώ θα ακούσετε σε μια εξαιρετική διασκευή από τη θέση και Παναγιώτου και το λαϊκό μουσικό συγκρότημα Καφέ Αμάν. σαν που με και στο μισθοτύπρο... λοιπόν δεν αντέχω την ασκή μυαλό και okay, είναι και ορτάρες μέρε και μ, κάθομαι και ψάχνω να βρω και αναρωτιέμαι πως θα τα καταφέρω ναι. να βρω τρόπο να μην πληρώσει να μην πεθάνει, να μην αφαιθεί σαν το σκυλί, η γυναίκα 79 χρονών που έχει καρκίνο έχω ένα προβλήμα τεράστια. Ο καρκίνο ο σύντροφο. Βουλευτή, έχει κάνει ολόκληρη παρέμβαση στην Κρήτη κάτω για τα προβλήματα που έχουν οι καρκινοπαθεί, για παράδειγμα στο νησί, όπω συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και κάθεσε και σκέφτεσαι, και η ερώτηση είναι: Χρονιάρε μέρε που να βρει γιατρό, η αλήθεια είναι, είναι δύσκολο. Και από την άλλη μεριά, ε, πού να βρεθούν λεφτά, ποια είναι η καταλληλότερη, ποιο θα νοιαστεί, έφαγε τα ψωμιά τη. Αυτό ακούγεται. Σαν το καλά να πάθει ο ένα, καλά να πάθει ο άλλο. Συνάδελφοι μεταξύ συναδέλφων να λένε, Ωραία, ευτυχώ που κλείνει αυτή η εφημερίδα. Χαχα, Ναι, ευτυχώ που είναι οι άλλοι. Ταυτίζονται του εργαζόμενου με του εργοδότες πάντοτε. Έτσι. Σαν να είναι όλοι πληρωμένοι κονδυλοφόροι σε ένα επάγγελμα το οποίο ούτω ή άλλω κινείται στην κόψη του ξηρευσιού. Μα κυριολεκτικά στην κόψη του ξηρευσιού. Λοιπόν, επειδή το πράγμα δεν πάει, σα έχω μια ευχάριστη είδηση. Η ευχάριστη είδηση σα εχω μια ευχαριστη η ευχαριστη ειναι ότι η μανία μας για, για καθαριότητα, τα χαμουδίθυνη υγιεινή, διατροφή, προβιωτικά και μια σειρά από τέτοιες μπουρδες λαμβάνει τέλος γιατί εκτός των 3 εκατομμύρια κύτταρα που έχουμε πάνω μας έχουμε και 300 δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια πικίλα, μικρόβια και έχουμε μικρόβια το οποίο είναι χρήσιμα. Και πλακώνουμε τα προβιωτικά και κάνουμε τούτο και κάνουμε εκείνο και παίρνουμε συμπληρώματα διατροφής και τα κουβαλάμε από εδώ και τα κουβαλάμε από εκεί Και διαβάζω και είναι εξαιρετικά ευχαριστημένη να το διαβάζω αυτό και είναι επιστημονικό δεν θα σα κουράσω Θα σας αφήσω μέρες που είναι να το σκεφτείτε Είναι πλούσια σε προβιωτικά, δηλαδή βοηθάνε μια χαρά τον οργανισμό, το σαλάμι αέρος, το προσούτο, το χαμόν και τα χωριάτικα λουκάνικα καταναλώστατα το κέρατό μου το τράγιο χωρί την παραμικρή τύψη. Είναι και προβιωτικά. Εκτό των άλλων. Και αυτά πάνε και με, και με ποτό, έτσι. Επομένω, είπα σήμερα, έχοντα συναντήσει έναν άνθρωπο τυχαία, πιάνοντα κουβέντα τυχαία για το κρασί του. Και ο άνθρωπο αυτό αποφάσισε να στείλει και κρασιά για να σα δώσω εγώ εσά. Και έτσι λοιπόν έχω για δύο τυχερού και ωραίε συσκευασίε. Από τι κρασί όμω, θα το δείτε. Λοιπόν, το κρασί αυτό είναι μεσαινικόλα ξέρετε τι είναι το Μεσενικόλα. Νικόλα. Νικόλα τα ακούει καρέας. Είναι από την καρδίτσα το κρασί. <coughs> Και Μεσέ Νικόλα είναι Μεσχέ Νικόλας. Από τον καιρό τη Φραγκοκρατίας. Είναι μια σπάνια ποικιλία στην πανέμορφη περιοχή κοντά στη Λίμνη Πλαστήρα Μπορεί να σα φέρνει φραγωκρατία στο κεφάλι, αλλά πιστέψτε με, η φραγωκρατία στο επίπεδο του κρασιού και ειδικά με την καρδίτσα είναι καταπληκτική. Ο εργάτη γη και ηνωποιό λοιπόν, ο, ο φίλο που συνάντησα στο δρόμο, και δεν είναι άλλο από τον Καραμήτρο, τον Γιώργο Καραμήτρο, μα έχει δώσει κρασιά και θα απολαύσετε ένα μαύρο μεσενικόλα που έχει απίστευτο σκούρο χρώμα, έντονα αρώματα κοκκινόμαβων φρούτων, μαλακές τανίνε και ισορροπημένο στόμα. Έχει σαρώσει τα βραβεία, παιδιά. Το ντομένι με σελικόλα έχει σαρώσει τα βραβεία. Όταν σα λέω έχει σαρώσει τα βραβεία ε, και, και στη Νέα Υόρκη, και ε, ξέρω πού να σας πω, δεν έχει καμία σημασία. 18 έχει πάρει. Υπάρχει μέσα στο δωρό μου και ε, η σειρά μου, Μουάζου Μονφού. Είναι κρασί που είναι. Ε, πάρει 18 μετάλλε σε διεθνεί διαγωνισμού ε, για το κρασί. Είναι λοιπόν μια ακόμα δυναμική χρονιά εύχομαι στους ανθρώπους να πάει καλά η παραγωγή, να μιλάει κάτι γιατί αυτά είναι και καιρός μαζί εκτός από κόπο. Οι πρώτοι δύο που θα τηλεφωνήσουν θα πιούνε και εύχομαι να υπάρχει και από δίπλα κάποιος να σας στείλει χωριάτικα λουκάνικα για χαμόντε το κόβω, ε, αυτό είναι το χωριάτικο των ε, Ισπανών και είναι πολύ πιο ακριβό. Ε, Προς έχουμε ελληνικό μια χαρά, ε, σαλαμιέρος έχουμε ου, μια χαρά μια χαρά Μπορείτε να περάσετε πάρα πολύ καλά, γιατί α, πρέπει να σα παίξω και κάτι αισιόδοξο. Και για να σα παίξω κάτι αισιόδοξο, για να πάρετε τηλέφωνο στο 2.11.200.8.200, είναι θαύμα η ζωή. Στο τραγούδι η Μαρία η Γιουρτζίκη, ο Σταμάτη Μορφωνιό, στήχηκε μουσική του Σταμάτη Μορφωνιού. Είπα σήμερα να αφήσω τα προβλήματα, η νίκαια και χρήματα και να έρθω να σε βρω. Λέω σήμερα να αφήσω τι διαλέξει μου. ρεπώ πω όλε τι λέξει μου, εκτό του αγαπώ. Επειδή εγώ κάνω σε εκπομπή. Δεν μπορώ να κάνω ρεπό σε όλες τις λέξεις Μπορώ όμως να πω Σας αγαπώ Είπα σήμερα Να αφήσω τα προβλήματα Ενοικία και χρήματα Και να έρθω να σε βρω Λέω σήμερα να αφήσω τις διαλέξει μου Ρε πω σ' τις λέξεις μου Εκτός τους αγαπώ Γιατί ό,τι και να'ρθεί Όσο πόνο κι αν φέρει μαζί Κάτι ο ήλιο ξανά να μας το πρωί Είναι θαύμα σου λέω η ζωή θα ο ήλιο ξανά να μας βρει το πρωί, έτσι απλά είναι θαύμα η ζωή. Λέω σήμερα να γίνω το παιχνίδι σου, χαμόγελο στα χείλη σου, μια παιδί Κι μαζί ο ξανά να μας βρει το πρωί Είναι θαύμα σου λέω η ζωή Κάτι ο ήλιο ξανά να μας βρει το πρωί Έτσι απλά είναι θαύμα η ζωή Μαζί. Κάτι ο ήλιο ξανά να, να μα βρει το πρωί, Είναι θαύμα ήλιος. σου λέει. Κάτι ο ήλιο μας να μα βρει το πρωί, Έτσι απλά είναι θαύμα η ζωή. Λοιπόν είναι ο Διαλεφέμ, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με το κινητό το απεστέλλετε στο 19650 αφού γραψετε real κενό και το στείλετε στο 19650 το τηλέφωνο μα είναι 2:11:200-8200 και αν θέλετε με τον υπολογιστή στο 2:11:200 και αν θέλετε με τον υπολογιστή Ναι, νιόνιο μου, να στέλνει να λε νουμπουλο. Και βέβαια να στείλει νουμπουλο όπω εγώ σου αντιγυρίζω τι ωραίε προεορταστικέ μου καλέ πέρε. Ο Κώστας γράφει. Βρελιάνα και άλλοι ψυχοπαθεί που δεν έκαναν φυλακή. Η δημοκρατία είναι κάτι που μισούν. Μισούν τι γυναίκε, τι κλητορίε, του χριστιανού. Είναι μια μαδική χρισοφρένεια και οι άλλοι μισούν τους μαύρους, τους μουσουλμάνους, τους έτσι, τους αλλιώς. Οι μουσουλμάνοι μισούν, τους Ιητες, οι Ιητες, τους Ιουνίτες, τους Ιουνίτες, τους, τους, τους Αλεβίτες, οι χριστιανοί, τους Προτεστάντες, οι Προτεστάντες. Δηλαδή, ακούστε, το μίσος έχει άπειρες δικαιολογίες για να βγαίνει στην επιφάνεια. Αυτό το οποίο καθιστά τα πράγματα δέκα φορέ πιο αντιαισθητικά είναι να καμώνονται οι πολιτισμένοι ότι το, η βαρβαρολογία τους... Ε, η... η έκφραση συνεχών αποθυμένων, η... το να καεί η κατσίκα του γείτονα σε κάθε περίπτωση, με κάθε τρόπο και με κάθε μορφή. Η έννοια του ότι είναι αλληλέγγυη στη συμφορά του άλλου μόνο και μόνο γιατί είναι ματάκιδε τη συμφορά. Όχι γιατί είναι αλληλέγγυη στη συμφορά. Θέλουν να κάθονται και να είναι ματάκιδε τη συμφοράς, Να την κοιτάνε τη συμφορά και να τρέβουν τα χέρια του. Ή να σταυροκοποιούνται σχεδόν μεταφυσικά ότι εμένα δεν μου συμβαίνει αυτό, αλλά εγώ είμαι καλά. Οπότε παραγγέλνεις και μια πίτσα και βλέπεις τη δολοφονία και ηρεμείς. Αυτό είναι μια πολιτισμική διαστρέβλωση σε τέτοιο βαθμό που έχοντα περάσει και στην πολιτική ε, ζωή και στο πολιτικό λεξιλόγιο σε κάνει και πράγματα ή ανέχεσαι να λέγονται πράγματα που κάτω από άλλε συνθήκες αν μιλάγαμε επί προσωπικού ανεχόταν. Λοιπόν, ε, ο Δημήτρης λέει α, ευχές σε όλους και σε όλες και σε μας βεβαίως εδώ α, από το μόναχο καλή αγωνιστική και ενική φόρα για τους αγώνες μας η νέα χρονιά. Νομίζω ότι εκεί που είσαι τώρα α, και ζεις ό,τι ζεις φαντάζομαι ότι η δολοφονία του η η εκτέλεση λόγω συλλήψεως του φερόμενου δράστη που αποδεικνύεται από ότι λένε όλοι ότι ήταν ο δράστη γιατί ανέλαβε το Ίσιλ την α, ευθύνη α, για το Πέσιμο πάνω στην αγορά και το σκότωμα κάποιων ανθρώπων, νομίζω ότι αυτό κάνει όλου μα λίγο πιο ευαίσθητου στο όταν ανοίγει ο στόμα μα να ξέρουμε τι λέμε. Ε, έχω αφήσει τελευταίο το φίλο μου τον ο, Γεροναυτήλο. Να ευχαριστήσω τον Παναγίτο Αντωνόπουλο για ένα εξαιρετικό πηματάκι που μου έχει στείλει και νομίζω ότι κάποια στιγμή στο τέλο τη εκπομπή αυτά θα τα διαβάζω γιατί αξίζουν τον κόπο σήμερα να τριφερέψουμε. Λοιπόν, ο ένα λοιπόν φίλε μου, Γεροναυτήλο μου γιατί δεν μπορώ να διαβάσω αυτά τα πολύ προσωπικά και τα ωραία που μου λες και για μένα και για την Άνση απλώς κρατάω όπως έναν κάτι να το χαρίσω και στο κοινό «Σας φιλώ γιατί σας αγαπώ» υπογράφει ο Γιώρο Ναυθίλος και πρώτη φορά βλέπω αιτιολόγηση «Σας φιλώ γιατί σας αγαπω υπογραφει ο γιωρο και «Την αντιγράφω, θα τη χρησιμοποιώ σας τη συστήνω και να μπορέσετε να το ευχαριστηθείτε κι εσείς χωρίς να αναρωτιέστε «Είμαι καλός, είμαι κακός". Αυτό είναι αθώο. Όταν είναι απ' την Αρλέτα και το Μανώλη το Λιδάκη Δε χωράει το κορμί μου Σ' ένα ερώτα Σ' ένα τόπο Δε χωράει η ψυχή μου Είναι η τύχη Είναι η ράτσα Είναι η μη μου, στο ταξίδι να σκορπά τη ζωή, μου στη βροχή και στον αέρα. Ψάξε να με βρει. Είμαι γιο τη νύχτα. Τη φωτιά σε κόλλη, η μάνα μου βαθιά και για και πατέρας μου το πάθος που σκοτώνει. Είμαι καλός, είμαι κακός, είμαι σκοτάδι, είμαι φώς, είμαι χορός, ερωτικός κι όταν ζω γίνομαι αγριός ποτάμος. Είμαι καλός, είμαι κακός, είμαι σκοδάδι, είμαι φως, είμαι χωρό ερωτικός κι όταν σ' αγγίζω γίνομαι άγριος ποτάμο. Είμαι καλός, είμαι κακός, είμαι σκοτάδι, είμαι φως Είμαι χορός, ερωτικός Κι όταν σαγίζω γίνομαι άγριος ποταμός Δε χωράει το, το κορμί μου στενανέ Είμαι κακός, είμαι σκοτάδι, είμαι φως. Είμαι χορός, ερωτικός, κι όταν σ' αγγίζω γίνομαι αγριός ποταμός. Είμαι, είμαι, είμαι κακός, είμαι κακός, είμαι σκοτάδι, είμαι φως, είμαι χορός. Λοιπόν, τώρα σα έχω καλή πρόσκληση. Λοιπόν, γουστάρετε έντεχνου ήχου, ethnic, ίντι, παραδοσιακού ροκ, τσιγκάνικα, blues και ρεμπέτικου να παντρεύονται αρμονικά. Απόψε, στο χαμάμα, έχω για σα την Βασιλική Παπεϊωάνου, συνθέτηση και περφόρμαν μαζί με το μουσικό σχήμα Τεχνάσματα λοιπόν να πάτε τρεις άνθρωποι με το ζευγάρι σας, με τους φίλους σας. Τρεις διπλές πρόσκλησεις απόψε στο χαμάμ, στάνοπετράλωνα, ωραίος χώρος, πολύ έτσι έχω πάει, είναι πολύ όμορφα εκεί μέσα, ε, να περάσετε καλά, κρύο κάνει έξω, ένα ποτάκι ε, πρόσκληση από μας, έχει τρεις διπλές, στο 2,1,200, 8,200, οπότε Πάμε να την ακούσουμε τη Βασιλική Παπαϊωάνου σε ακυκλοφόρητη παρακαλώ. Εκτέλεση. Δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι. Λέγεται το τραγούδι. Μεγάλωσα στα πούπουλα. Μετά.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 Δε σε φοβάμαι σου λέγε η γελιά σου Όμως η ζωή σου τα αργά στο Συρτάρι βάζει τα ονείρα σου Τα ευνόητα απέφυγα Να θυσιάσω εδώ και να αποδείξω Σπούδασα στην Αγγλία Πνίγηκα στα βιβλία Και γύρισα ξανά να πολεμήσω. Έρχεται ο χρόνος και τα φέρνει όπω θέλει Για να πάρεις το μάθημα σου Σκέφτεσαι πως πρέπει να πετύχεις πολλά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 Πολύ καλό βιογραφικό Το κρατάω αν σας χρειαστώ Έχετε και πολύ καλά πτυχία Έρχεται ο χρόνος και τα παίρνει όπως θέλει Για να πάρεις το μάθημα σου Σκέφτεσαι πως πρέπει να πετύχεις πολλά Δεν σε φοβάμαι σου λέγε η γιαγιά σου Όμως η ζωή σου τα αργά Ζυρτάρι βάζει στα όνειρα σου Ήρθε η ώρα σκάσε και κολλή παβαθιά Ένα πέλαγος είναι μπροστά σου Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί που τους πίστεψαν Λοιπόν έχω παβασίσει να σας φτιάξω το κεφί σήμερα και θα σας το φτιάξω γιατί μου το φτιάχνετε και εσείς, μου στέλνετε τα εξής μηνύματα λέω τώρα, με παράδειγμα. Ε, ε, φίλε μου εσέναν ναι, Δημήτρη, που θες να το αφιερώσει είστε ένα τραγούδι στο φίλο του Χακάνη στην Κωνσταντινούπολη. Ε, είσαι άτυχο, μου κολλάει και ο υπολογιστή. Δεν μπορώ να το βρω τώρα το λεκούρ. Μπουειλέ, θα το βρω κάποια στιγμή και θα στο παίξω άλλη μέρα. Θα βρούμε κάτι άλλο στη διάρκεια τη εκπομπή να χαρίσει το φίλο του Χακάν που ελπίζω να μα ακούει κιόλα ή να του πει να μα ακούει και από, το, από τον υπολογιστή. Λοιπόν, ο Αντώνη μου γράφει, δεν ξέρω να μου φαίνεται περίεργο. Ο τρομοκράτη του Βερολίνου να χάνει ταυτότητά του μέσα στην Ταλίκα. Τον Τινίσιο τρομοκράτη να τον σκοτώνει πριν από λίγο η Τελική Αστυνομία στο Μιλάνο. Περίεργο πί στην Ιταλία, Καθόν όν χρόνο όλοι οι σταθμοί των Ευρωπαϊκών πόλεων στρατοκρατούνται. Που Τζον John Kennedy, ο Όσβαλ τον σκοτώνει και αυτό σκοτώνει τα του Ζακρούμπη και όλου αυτού της CIA, κάτι μου βρωμάει. Και μένα μου βρωμάει πάρα πολύ, ε, μου μυρίζει πόλεμο, μου μυρίζει μπαρούτι. Ποιο κατασκευάζει και ποιο δεν κατασκευάζει τι αφορμέ, δεν με βάζει σε διαδικασία ε, θεωριών συνωμοσία. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Είναι στη φύση του συστήματο να παράγει τέτοια γεγονότα. Τώρα δεν χρειάζεται κάποιο να συνωμοτήσει. Και αυτό δεν είναι πρωτοσία τη ελεύθερη ώρα έτσι και δεν παίζει ο Παΐσιος στην εκπομπή ήκρινά το λέω, αφήστε τον άνθρωπο στην ησυγία του εκεί που είναι γιατί δεν αντέχω Δηλαδή. Προφηγείτε αυτού του επιπέδου ε, δεν θα παίξουμε, διότι όλοι όσοι πέρασαν από εκεί και τον συνάντησαν. Έχουν βγάλει ο καθένα και από ένα βιβλίο και πάρα πολλά λεφτά ενδεχομένω, πλώντα τον παίσιο κομματάκια. Και αυτό στο χωριό μου το λένε, χρήστεμπόριο, αγειεμπόριο, ε, δηλαδή πόσα το πω. Είναι εμπόριο πίστεμποριο δηλαδή, είναι ένα είδος, ε, Στους που κάνετε να θα εξαιρετικά προσεκτικοί διότι πρέπει να απαντιέτε πάντοτε στα ερωτήματά σας κατά τη γνώμη μου τώρα τι μ' τι πόνο και αυτοί που ωφελούνται είναι αυτοί που ζουν μόνο για το κέρδος πάσης φύσεως και μορφής άρα θέλουνε εξουσία πάνω στους ενεργειακούς δρόμους εξουσία πάνω στους λαούς μηδενική αντίσταση α, μηδενική αντίσταση ε, απόλυτη υποταγή Τρομοκρατημένα πλήθη, ε, μάζε που δέχονται ό,τι και να του πουν οι άλλοι. Να κάθεσαι σε μια γωνιά για να μην φοβάσαι. Το λεωφορείο που θα έρθει απάνω σου να σε σκοτώσει. Τον άλλον ο οποίο θα ρίξει το αεροπλάνο. Τον τρίτον ο οποίο θα βγάλει ένα πιστόλι. Τον πέμπτο ο οποίος θέλει να σε διορθώσει. Τον έκτο που είναι να ζει και θέλει να σε βάλει σε φούρνο για να σε πάει μετά με πατάτε ιδεολογικέ στο κεφάλι του. Αυτά τα πράγματα, ε, όπω λέει και ο φίλο μου Παντελή ο Χάρο. Ε, καλά, εγώ πεθαίνω με αυτό το επίθετο, δηλαδή ειλικρινά σου το λέω ε, ε, να σου θυμίσω ότι ενώ συμβαίνουν αυτά γύρω μα, εδώ πεθαίνει ο κόσμο από το κρύο και από τι αρρώστιε, και σε 8 μέρε διαγράφεται η λίστα Λαγκάρτ. Και, και με τις λίστες έχω πρόβλημα. <coughs> αυτοί που τι είχαν τόσα χρόνια και εισπράττονταν τα λεφτά, οι τραπεζίτε. Μη μόντε οι υπάρχει, για παράδειγμα, η τράπεζα στην Ιταλία, πήγε 500 χρόνια τράπεζα. Όλοι αυτοί λοιπόν, κατά έναν περίεργο τρόπο, ξαφνικά και τα βγάζουν. Λίξ από εδώ, λίξ παραπέρα. Λίστε, ο καθένα καθένας που το βγάζει γράφεται στην ιστορία γιατί υπογράφει το όνομά του. Δηλαδή, άμα βγάλω εγώ το πρωί μια λίστα, έχω βγάλει δέκα στη ζωή μου, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θέλανε η λίστα Κανέλη, α πούμε. Για αυτού που κέρδισαν στο στίχημα, τον καιρό που δεν κέρδισαν τη μάνα του, του πατέρα του, αλλά κέρδισαν όλοι μαζί σαν οικογένεια λεφτά. Και οι λίστε βγαίνουν σκόπιμα. Για να εκβιάζονται οι άνθρωποι σκόπιμα. Για να αντιδρούν άνθρωποι σκόπιμα. και κυρίω χωρί κατεύθυνση, χωρί οργάνωση. Χωρί πολιτική σκέψη. Τα μου δίθεν υπεράνω. Ο Δημήτρη Οκόπανο μου γράφει ε, ε, ότι μ' ακούει από ένα μικρό χωριό τη Ευρυτανία μέσω ίντερνετ, δεν προλαβαίνει ποτέ να τηλεφωνήσει. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου, γιατί με αφορμή αυτό το μήνυμα, λέω σε όλου και σε όλε, την άλλη εκπομπή επίση ζωντανή, την προπαραμονή τη Πρωτοχρονιά, Παρασκευή που θα είμαστε εδώ, θα σα πεθάνω σε κληρώσει με βιβλία και με μερολόγια από τις εκδόσεις Διόπτρα, από τις εκδόσεις ψυχολόγος, από τις εκδόσεις λιβάνι, από όλους τους φίλους εκδοτικούς ήχους που προσφέρουν σε τούτη εδώ την εκπομπή. Δεν ξέρω, σε λίγο το σκέφτομαι. Θα αρχίσω να δίνω και λουκάνικα. Δεν έχει καμία σημασία. Αφού λένε ότι έχουν και προβιωτικά μέσα, α για να σα φτιάξω εντελώ τη διάθεση. Έχω και άλλα ε, μηνύματα, αλλά λέω να σα πάω σε μια κλήρωση. Και να σα πάω σε μια κλήρωση, θα σα φτιάξω και το κέφι, γιατί εγώ τάξω το τραγούδι και μου τα γέλια. Ε, θα τέριαζε στον πάνω τον καμένο, αν δεν κινδύνευε κανένα να παρεξηγηθεί και να καταλήξει επειδή το τραγούδι μιλάει για έναν εντελώ άλλο. Υποψήφια μάνα λέγεται. Ε, έχει και τις χαριτωμένες βομολογίε του. Ε, λοιπόν, έχω δύο διπλές προσκλήσεις με ποτό για τη Σφίγγα την ερχόμενη Τρίτη στις 9.30 το βράδυ, όπου η Μάριο Μαρκέλου θα παρουσιάσει τον καινούδιο της δίσκο και θα εμφανιστεί στην καρδιά της Αθήνας στο Music Theater ε, Σφίγγα, που σημαίνει όταν λέω καρδιά τη Αθήνα, το την καρδιά τη Αθήνα. Έτσι, Ακαδημία και Γωνία, με τον Πάνο Ουζουράκη και τη Μιρέλα Πάσχου, η είσοδο για όποιον ενδιαφέρεται να πάει με κρασί ή με μπύρα είναι 12 ευρώ. Αρχίζει το πρόγραμμα στις 9.30 και ακούστε το εσεί εδώ, είδατε τι ωραία που έχετε και οι εδώ. Και θα γελάσετε στα αλήθεια με αυτή την πρωτιά. Στύχη μουσική απόδοση, Μάρο Μαρκέλου, υποψήφιο μάνα, υποψήφια μάνα. Ε, θα σα φτιάξει το κέφι. μπορώ παραπάνω από σένα να κάνω Στόσο κλαίω που σε χάνω Τι να κάνω ρε πάνω νιώθω ζά το ζάτω Που κυλιέται στο χώμα Και σε θέλει ακόμα Του σου χταίω Που σε είδα Και τα βράδια πριν πέσω Σας σκεφτόμουν μη χαίσω Ρωτιό μου που αν λυπάς, σε λυπάσαι και εσύ είχα πληγώσει όταν σ' είχα προδώσει Μα εσύ έφερες στουμπα και έτσι μπήκα στη λούμπα Πριν να δω τι συμβαίνει ήμουν ερωτευμένη Και το είχαμε κάνει θέλω ο διάλος διβάνι Που δεν είχαμε βάλει το σκουφί στο κεφάλι Σαν μυαλά σου αέρα στα δικά μου ένα τέρας Όταν μου πες πως δεν θέλεις να γίνεις πατέρα Φωτιά στα μπατζάκια, είμαστε και από τζάκια. Τι θα κάνουμε τώρα, είναι κρίσιμη ώρα. Τι μπασί, μάνα, και με λε και πω. Φω χίλιε, πάνω, πω τα βίσκια από πάνω. Το πιο άξιο μαλ, αντιμέρανα δώσει να μια γυναίκα να σε πάει πεντε δέκα. το κεφί. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλου έτσι γενικός και απροσδιοριστός χρόνια πολλά και καλή χρόνια με την ευχή να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Αρχίζω προσωποποιώντα τι ευχέ με βάση τα μηνύματά σα σε έναν οικοδόμο μόνο από την Κυψέλη. Στη Λάουρα με υγεία και ό,τι επιθυμεί, αντιγυρίζω. Στο Θανάσι, ο οποίο μου γράφει: Καλή παιδαλιά, να λέει, καλέ γιορτέ. Χθε έβλεπα στην αχαρνό τη ουρα των συνταξιούχων έξω από τι και καθώ περνούσα από δίπλαγο, συζητήσει παππούδων και, και γιαγιάδων να εκθιάζουν και να θεοποιούν τον τζίπρα, να Αναρωτήθηκε, είναι δυνατόν. Να εξαγοράζετε συνειδήσει τόσο φτηνά, σαν τα μικρά παιδάκια που για ένα ζαχαρωτό κάνουν τα πάντα. Τόσο εξαγοράσιμοι, τόσο λίγοι, τόσο μικροί, παρά του αιώνε που κουβάλλεται ο καθένα στην πλάτη του. Σε τι παρέεπε εσύ, θέλω να ξέρω, γιατί εγώ σε αυτέ που πήγα το ακριβώ ανάποδο άκουκα αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και μη βιάζεσαι να του καταδικάσει, έτοιμοι να πουλήσουν την ψυχή του για ένα τρακωσάρι. Όχι. Ένα τρακωσάρι δεν μπορεί να τα φάρμακα τριών μηνών. Και δεν φτάνουν τα λεφτά για τη συμμετοχή μανάρι μου και όταν είσαι μεγάλος και ζεμπονάνε τα κόκκαρα, τα πνευμόνια, η κοιλιά, το στομάχι το μυαλό το ίδιο μαζί με την απογοήτευση για ένα τρακοσάρι ναι σε στην ουρά και σε αυτή είναι τρομοκρατία αυτή είναι η ρίζα της τρομοκρατίας η ρίζα να σε γέρο και να μην έχει λεφτά να πάρεις φάρμακα. και να πρέπει να κάτσει μέσα στην παγωνιά μπορείς δεν μπορεί. γιατί το παιδί είναι στη δουλειά ή γιατί είναι στην ξενιτιά, ή γιατί είναι μακριά, ή γιατί δεν έχει παιδιά. Και να είσαι γέρο, και να δουλέψει 35 και 40 χρόνια, και να σου και αυξηθεί η εισφορά, και να έχει πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο, τρίτο μνημόνιο, τριάμιση μνημόνια. Μία αξιολόγηση, δεύτερη αξιολόγηση, και εσύ να περιμένει. Τι είναι να σου αξιολογήσουν την αρρώστια, να σου αξιολογήσουν τον πόνο, να φτύνει αίμα, να κρατιέσαι μαζί με του να συνοστίζεσαι για να μην ξεπαγιάζει. Οχεια ο άνθρωπο ξεφτελίζεται από τον πόνο Ξεφτελίζεται από την αρρώστια Ξεφτελίζεται από την αδυναμία Ξεφτελίζεται από την απογοήτευση Και αυτό είναι εκβιασμός και τρομοκρατία Είναι πραγματική πολιτική τρομοκρατία αντίστοιχα πάρα πολύ Άρα για να είμαι κάποιος άλλος Δεν το λέω εγώ το λέω Δημήτρη και ο Ποστόρη Δημητρακόπουλο σε στίχη, μουσική και τραγούδι. Δικά του υπέροχο, αληθινό, τρυφερό για να ηρεμήσουμε. Γιατί όταν βλέπω γέρου να υποφέρουν και να του δείχνουν και ο Στέμα στην τηλεόραση, τα παίρνω στο καρανίο. Και θυμάμαι ότι σα σήμερα δυστυχώ πέθανε ο Καλάσνικοφ. Εγώ απλώ ήθελα ένα. Άρα γεννάμε κάποιο άλλο που προσπαθεί να ονειρευτεί.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 Λάινα ραν ραν τα χρόνια και οι με μια πληγή που εμπούρα κι αν περισσέψαν οι φοβέρε την εσκληρή Μέσα μου πάει το ταξίδι. Βαθιά φωλιάζει στην καρδιά. Έγινε στο καιρό παιχνίδι. Να με χαλάνε τα Δεν γίνω τώρα κι αν βάλεις ψεύτικα φτερά Δεν θα μπορείς να τα σηκώσει, για να πετάξεις φουκανά Τότε θα γίνω μυστική. Αν ήταν όλα παραμύθια, τότε να πάω, τότε να πάω εγώ θα παίξω σήμερα, <coughs> προσπαθώ να σα φτιάξω λίγο τη διάθεση μαζί με το δίχαμο που μου είναι από το κρυολόγημα και δεν λέει να φύγει ο γεροναυτίλος μου ανήκει στην κατηγορία που ε, και μισή λάμψη να έχει θα γεμίσει καλοσύνη και θα στείλει και γράφει και ωραία γράφει πάρα πολύ ωραία, ποιος θα τον μελοποιήσει ήθελα να ξέρω ποιο θα τον ακούσει είναι σε μια ηλικία μεγάλη, τόσο μεγάλη, που είναι από αυτά που βλέπω εγώ μπροστά μου και θεωρώ ότι μόνο με βοήθεια από τον ουρανό αν έχουνε, να μην τους επιτρέπουν να τους μεταχειρίζεσαι όπως μεταχειριζόμαστε τους ηλικιωμένους σε αυτόν εδώ τον τόπο. Ξέρετε πως τους μεταχειριζόμαστε και τι είναι να γίνει αυτό και κοινωνικό εκτός από πολιτικό. Σαν επιταγέ που λήξανε. Και δεν εξαργυρώνονται, μόνο ακυρώνονται, μόνο σφραγίζονται. Και αυτό είναι πολύ βαθιά χιδαίο. Δεν είναι γιατί χάνει τη σοφία τη δημογεροντίας είναι γιατί χάνει τη δυνατότητα να προβλέψει πώ θα ήθελε να είναι το μέλλον σου. Αυτό που λέμε άντε και καλά γεράματα. Και αυτό το άντε και καλά γεράματα είναι πολύ σοφή ευχή. Πάρα πολύ σοφή ευχή. Και αυτό θα έπρεπε να το σκέφτεται κάποιο που βλέπει ενδεχομένω ένα παιδί να γλιτώνει το σκυλοπνίξιμο και να έρχεται εδώ να σέρνονται στα τέσσερα και να μην έχει να φάει και να ξεπαγιάζει έναν άντρα μια γυναίκα 24, 25, 28, 30 χρονών να μην μπορούν να βρεθούν να μην μπορούν να πατρευτούν να μην μπορούν να κάνουν παιδιά γιατί δεν υπάρχουν λεφτά άντε μετά να σκεφτείς τα γεράματα έτσι λοιπόν λέω να κλείσω με δύο-τρει πρώτους ε, ε, στίχους που αφορούν σε εμά, θα του κρατήσω για μένα και την άνση και θα γράψω με τη συνέχεια το τέλος αυτής της εκπομπής, ευχόμενη καλά Χριστούγεννα σε όλους, με τους στίχους του γεωροναυτίλου. Σου γράφω μήνυμα αβέρτα πατρίδα μου μορφωνιά με τους χιλιάδες προστάτες που σε εκδίδουν φτηνά. Σαν με σε σένα πατρίδα ζώστα κρυφά, μου πάλι άμα θα δώσα ανάγκη αν σε Με κλέβεις χρόνια πατρίδα και πάντα ημερίδα σίκ προς και ζητάω το δίκιο μας στέλνει τον ίσιο μια υπομονή. Σου γράφω τούτο το γράμμα με κάποιο πόνο και δάκρυ, με δοσιλόγων κουμάντο με έχει πετάξει στην άκρη. Σου γράφω τούτε τι λέξει, με την καρδιά μια πληγή, αφήνω εσένα διαλέξει πω τερματίζουν ζωή. Mm. Με την ευχή να μην ξεχάσετε του γέρου σα, και αυτού που ξέρετε και αυτού που δεν ξέρετε, σα εύχομαι καλά Χριστούγεννα και θα σα αποχαιρετήσω με δυο κάλαντα. Θα τα ακούσετε στη σειρά κολλητά. Το ένα παρότι είναι στα αγγλικά, μεριχρίστη μα, baby. Είναι από το ελληνικό α, συγκρότημα α, The Speakeasy Swing Band που είναι Ελληνίδες και μ, δεν θα τα ακούσετε εύκολα και αμέσω κολλητά θα σας αποχαιρετήσω με το Χριστός Νενέθεν σε μουσική και στίχους από το παραδοσιακό πόντο με τον πίτρο νεκτάριο και τη χοροδία του. Καλά Χριστούγεννα. Baby Υπότιτλοι AUTHORWAVE